Συνεχίζουμε στη σειρά των κηρυγμάτων μας αφού βέβαια πρώτα θυμηθούμε αυτά τα οποία μας είπε ο λόγος του Κυρίου το περασμένο Σάββατο. Και ο Λόγος του Κυρίου <και> μας μίλησε για ένα αμάρτημα το οποίον δεν ξέρω αλλά πολύ φοβάμαι ότι θέλει πολύ μετάνια. Είναι το αμάρτημα εκείνο με το οποίο σκοτώνεις κυριολεκτικά τον συνάνθρωπό σου. Είναι το αμάρτημα εκείνο με το οποίο όχι απλώς τον σκοτώνεις, τον εξαφανίζεις από προσώπου της γης. Είναι το αμάρτημα εκείνο το βουτυγμένο μέσα στο μίσο σου και στην κακία σου. Είναι το αμάρτημα εκείνο που δεν θα ήθελες ποτέ να συμβεί σε σένα. Είναι το αμάρτημα εκείνο για το οποίο ο Κύριος μας συνέστησε την προσοχή μας και μάλιστα με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Ποιο είναι αυτό το αμάρτημα. Είναι η σηκοφαντία. Είναι η ψευδομαρτυρία. Περί του ιδίου αμαρτήματος πρόκειται είτε σηκοφαντία πίσ, είτε ψευδομαρτυρία είναι το ίδιο αμάρτημα Είναι άλλο το ψέμα Άλλο η ψευδομαρτυρία Το ψέμα σας είπα Σας το διέκρινα Το ψέμα έχει Το χαρακτήρα Της προστασίας του εαυτού σου Μία ψευτοπροστασία Να κρυφτείς Να μην πει που είσαι Να μην πει τι κάνεις να μην μπει την αλήθεια, για την ευθύνη που έχεις, για κάτι που συνέβη. Εσύ το έκανες, όχι εγώ. Εσύ πήγες στο Αίγιο, δεν πήγες στο Αίγιο, πήγα στον πύργο. Εσύ έκανες τούτο, έκανες τ' το άλλο, όχι. Παίρνει τον τηλέφωνο, πες δεν είμαι εδώ. Ψέμα. Μεγάλο αμάρτημα Αλλά αν μου πεις να συγκρίνω με τη συγκοφαντία Δεν συγκρίνεται Διότι με το ψέμα προσταστεύεις τον εαυτό σου Εν πάση περιπτώσει Με την, ψευδοπρο... με την ψευδομαρτυρία, τη συγκοφαντία Θάβεις τον άλλον Χωρίς να σου έχει κάνει κάτι Ή ακόμα και αν σου έχει κάνει κάτι τον σκοτώνει κυριολεκτικά και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέγω αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν άνθρωποι και γνωστοί μου άνθρωποι που συγκοφαντήθηκαν άδικα να πεθάνουν από την καρδιά τους άνθρωποι που κακολογήθηκαν άδικα που τους κατελόγησαν οι άνθρωποι πράγματα αμαρτήματα τα οποία δεν έκαναν ποτέ στη ζωή τους και ένεκα της που υπέστησαν επέθαναν επέθαναν από τις ενοχώρια τους διότι η καρδιά έχει όρια αδελφοί μου η καρδιά δεν τα αντέχει όλα <κυρίζι> <κυρίζι> αλλά σας είπα για να καταλάβεις πόσο πονάει η συκοφαντία, σκέψου να την υποστείς εσύ. Σκέψου ενώ είσαι τίμιος άνθρωπος, τα χέρια σου δεν αδίκησαν ποτέ, δεν έκλεψες ποτέ, αντίθετα υπήρξες και υπάρχεσαι λεήμων, για φαντάσου να ακούσεις μια μέρα, να έρθει η αστυνομία στην πόρτα σου να σε πιάσει να σου βάλει χειροπέδες ότι έκλεψες ότι καταχράστηκες φαντάσου την τροπή φαντάσου το ρεζίλι φαντάσου τον πόνο ένεκα τη αδικίας την οποία ανεφίστασε φαντάσου μια τίμια γυναίκα ή έναν τίμιο άνθρωπο ο σεβάστηκε και σέβεται το στεφάνι του σεβάστηκε και σέβεται το κρεβάτι του το συζυγικό φαντάσου να κατηγορηθεί και μάλιστα δημοσίως ότι υπήρξε απαταιών απατούσε τη σύζυγό του ή αντιστρόφως απατούσε τον σύζυγό της φαντάσου αυτή τη γυναίκα τι σταυρό, ή αυτό τον άντρα, τι σταυρό σηκώνει. Και μάλιστα όταν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας τυχαίο, δεν είναι ένας ο οποίος στέκει μέσα στο σπίτι του, δεν τον ξέρει ούτε η μάνα που τον γέννησε, δεν τον ξέρει ο γείτονας, δεν τον ξέρει κανείς. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι και επώνυμος. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι να έχει και κάποια, και κάποια, θα λέγαμε, φήμη μέσα στην κοινωνία. Φαντάσου να είναι ένας ιερέας. Φαντάσου να είναι ένας αρχιμαντρίτης. Φαντάσου να είναι ένας δεσπότης. Και πόσα λέμε, Και πόσα λέμε. Ρώτησες να διασταυρώσεις. Αυτό το οποίο άκουσες, και το άκουσες έτσι τυχαία κάποιος κάποιος παλιάνθρωπος που μισεί την εκκλησία βγήκε και σου είπε ότι οτάδε α τι παλιάνθρωπος τι βρωμερός τι κλέφτη τι απαταιών είναι το ρώτησε το διεσταύρος γιατί το μεταδίδεις γιατί το πας και παραπέρα αυτή είναι η ψευδομαρτυρία αυτό είναι το φοβερό αμάρτημα της οικοφαντίας για σκέψου το λίγο στον εαυτό σου και όπως σας είπα αυτό το αμάρτημα είναι βουτυγμένο μες το μίσος. διότι ο άνθρωπος ο οποίος το κάνει η καρδιά του δεν έχει ίχνος αγάπης εγώ πολλούς που έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε για την κατάκριση, γιατί η κατάκριση ας πούμε είναι, είναι η φωλιά της, της, της συγκοφαντίας. Εκεί μέσα στην κατάκριση, εκεί ξεφυτρώνει και η συγκοφαντία. Πολλούς λοιπόν που μου λένε για την κατάκριση του ρωτώ. Το παιδί σου το κουτσομπολεύει. Το παιδί σου το κατακρίνεις. Για το παιδί σου αυτό που έχει το παιδί σου το λες ποτέ, βγαίνει όξω Έξω από το σπίτι σου να πιάσεις τη γείτονα τη γειτόνισσα Και μάλιστα χαμογελαστός και χαμογελαστή όπως το κάνεις για τους άλλους Να βγεις έξω στη γειτονιά και να πεις έλα εδώ να σου πω, ένα να σου πω Το παιδί μου, το παιδί μου είναι κλέφτης Το έχεις πει ποτέ Ποτέ δεν το είχα, λέω... Μην εσύ, Σταμάτα. Κανείς, κανείς Κανείς δεν το λέει. Γιατί, για το παιδί σου το αγαπάς. Βλέπεις, το παιδί σου το αγαπάς. Άρα θα τον άλλον γιατί, Γιατί τον άλλον δεν τον αγαπάς. Γιατί τον άλλο τον έχεις μίσος, τον έχεις κακία. Πολλές φορές ακούω και φρύτο μέσα στην εξομολόγηση και ρωτώ πολλές φορές αυτό που μου λες, αυτό που μου λες κύρια μου κύριέ μου αυτό που μου λες το διεσταύρωσες πως το λες έτσι αντί να εξομολογηθείς τα δικά σου ήρθε και φορτώνεις τους άλλους ανθρώπους με κρίματα που δεν έχουν και για σκέψου για σκέψου όταν θα έρθει η κρίση, θα ζητήσεις, λέει η Αγία Γραφή, θα ζητήσεις έλεος από τον Κύριο. Την ώρα που οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι θα ανοίξουν τα βιβλία σου και τα βιβλία μου, των πράξεών μου όλων των χρόνων που έζησα, πόσα, ήταν 60, ήταν 70, ήταν 80, ήταν 90, ήταν 100, ήταν και θα αρχίσουν να απαγγέλουν όλες τις βρωμιές μου, όλες τις ατιμίες μου, όλες τις, τις ακαθαρσίες μου, όλη, όλη τη συφορά της ψυχής μου εκείνη την ώρα τι θα πεις θα λένε θα λένε θα διαβάζουν οι άγγελοι θα διαβάζουν θα διαβάζουν ξέρεις τι θα κάνουμε θα πέσουμε στα γόνατα όλοι Κύριε λέει σώνουμε τι λέει ο Κύριος σε προλαμβάνει σε έχει ειδοποιήσει από εδώ και τι σου λέει δεν θα υπάρξει έλεος σε αυτούς που δεν έδωσαν έλεος Τα Την ώρα εκείνη θα φωνάξεις έλεος αλλά ο Κύριος θα σου δώσει έλεος εφόσον και εσύ τους ανθρώπους εδώ τους ελέησες, τους αγάπησες Πού είναι η αγάπη σου όταν μέσα σου υπάρχει αυτό το δαιμόνιο το φοβερό που λέγεται συκοφαντία πού είναι η αγάπη σου όταν με πολύ χαρά φορτώνεις τον άλλον αμαρτήματα και μάλιστα φοβερά που οι άνθρωποι ούτε καν τα διενοήθησαν πού είναι η αγάπη σου τον εαυτούλη σου α τον προστατεύουμε τον εαυτούλη μας Έχεις το στένος έλα εδώ. έλα εδώ, έλα εδώ να σε βάλω εδώ πέρα στην έδρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Να σε βάλω εδώ πάνω να μου πείσαι τα κρεματά σου και τις αμαρτίες σου. Έλα δημοσίως να τα πούμε. Α, α αυτά είναι μυστικά. Α, παπούλι, τι λες τώρα και στην εξομολόγηση που τα λέτε τρέμεται. Παππούλη μην πεις τίποτα. Σε παρακαλώ μην πείς τίποτα και μάθ τίποτα γυναίκα μου και μάθ τίποτα ο άντρα μου παππούλι σε παρακαλώ παρότι είσαι βέβαιος ότι η εξομολόγηση είναι τάφος τάφος είναι Α να μην μάθει τίποτα η γυναίκα σου να μην μάθει τίποτα ο άντρα σου να μην μάθει τίποτα το παιδί σου η γειτονιά. Α έτσι ε για τον άλλον να μάθει για τον άλλο να πούμε, για τον άλλο να, να, να, να πούμε ψέματα, να του φορτώνουμε του άλλου Δεν θα υπάρξει έλεος. Τα έχουν ο Κύριος. Δεν θα υπάρξει έλεος της μη πίεσας η έλεος. Δεν θα υπάρξει αγάπη. Δεν θα δείξει ο Κύριος αγάπη. Σε αυτούς που δεν έδειξαν αγάπη και ο υπαρθυμών, το υπαρθυμόν ένα αμάρτημα που δείχνει το μίσος και την κακία της καρδιάς μας είναι η συκοφαντία. Εκεί ξεβράζεις όλο τον οχετό της ψυχής σου. Όλη, όλη τη σαπίλα, τη βρωμιά, το βόθρο, την κακουργία της ψυχής σου. Εκεί το βγάλεις. Θυμάστε σα σας έδειξα. Σας έδειξα, τι σα έδειξα. Σας έδειξα, σας έδειξα έναν Άγιο που τον εορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο που είδε δυο ανθρώπους, δυο νέους να μαρτάνουνε; τους είδε με τα μάτια του παρακαλώ τι βγήκε να γελάσει να κοροϊδέψει, να τους δυσβημήσει να του συγκοφαντήσει να πει αυτά τα οποία κάνανε που θα ήταν αλήθεια στο κάτω κάτω. Επήγε παραπέρα και έκλαιγε. Και όταν τα παιδιά τον πήραν χαμπάρει και το ρωτήσανε "Παπούλη, γιατί κλες; Εγώ φταίω λέει για αυτά που κάνετε εσείς παιδιά. Είναι δυνατόν αυτός ο Άγιος να μην βρει έλεος από το Θεό όταν ακόμα και τα αμαρτήματα των άλλων τα φορτώνεται ο ίδιος είναι δηλαδή να μην βρει αυτό λέει ο Κύριος λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν λέει βλέπεις έναν άνθρωπο γιατί δεν βαδίζουμε στον δρόμο σε στάπα, είπα προχτές το δρόμο Αγίου κολάου Κορίνθου, Γούναρη βλέπεις ανθρώπου, πάπ, φτιάνεις φτιάχνεις μέσα σου φτιάχνεις κατηγορητήριο μέσα σε κάθε έναν που βλέπεις Τα, αυτοί είναι έτσι ο άλλος είναι έτσι αυτός είναι παλιάνθρωπος εκείνος είναι καλός άνθρωπος εκείνος είναι κλέφτης εκείνος απαταιώνας κοίταξε εβόσο είναι κοίταλή της καπνίζει φτιάνει κάνει ράνει. λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν σου έρχεται λέει ο δαιμόν ο δαιμόν τη συκοφαντία στο στόμα σου να πει λόγια για τον άλλον αμέσως λέει, αμέσως λέει σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. πριν να ανοίξεις το στόμα σου και τι να κάνεις αν έχει τα κότσα τα κότσα σκύψε και βάλε τάνια στον άλλον που βλέπεις να μαρτάνει εκείνος είναι Άγιος μπροστά σε σένα εσύ είσαι ο αμαρτώλος έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες για να αποφύγεις το δαιμόνιο της οικοφαντίας να βλέπεις τον άλλον και να τον θεωρείς άγιο μα κλέβει καλά κάνει και κλέβει εσένα τι σε νοιάζει? εσένα τι σε νοιάζει. αν θέλεις θα πέσεις χάμο να τον προσκυνήσεις για να πάρεις μέσα σου το μήνυμα το μεγάλο μήνυμα ότι οι άλλοι είναι Άγιοι μπροστά μας τι είπε ο Κύριος σας θυμίζω και αυτό και φεύγω και πάω στο επόμενο θέμα μου τι είπε ο Κύριος μη την κατόψει, κρίση, κρίσιν κρίνεται παράλλον μη κρίνεις λέει μη κρίνεις μη κρίνεις μη κρίνεις μη κρίνεις τον άλλον από την όψη του η όψης ξεγελά η όψη σαπατά. Σήμερα το πρωί ακούγα μια ομιλία επάνω σε αυτό το θέμα. Και έλεγε ένα άγιο ομιλητή, αιωνία του ημίμη, μεγάλη μορφή, του άμβουνα, μεγάλη μορφή, έλεγε, για φαντάσου σου λέει, τι κουτσομπολιά, τι κρίσει, τι κατακρίσει θα έχει ακούσει ο Σάβλο. Να θυμάσαι το Σάβλο. Το Σάβλο, θυμάσαι το Σάβλο. Ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος Τι ήταν ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος Τι ήτανε Ληστής, κακούργος, παλιάνθρωπος Χριστό άκουγε και μπλαστήμαγε. Χριστό άκουγε και μπλαστήμαγε. Έτρεγε στα σπίτια έμπαινε μέσα, φυλάκιζε Τους χριστιανούς, τους κοπάναγε Τους έκλεινε στα κρατητήρια, τους εσκότωνε Κακούργος Τον κατηγόρησες, τον κατηγορήσανε για έλα τώρα να δεις πού για πού τον προόριζε ο Κύριος ο τότε κακούργος σαύλος είναι ο μετέπειτα πρώτος μετά τον Κύριο ο Απόστολος Παύλος Θες να δεις άλλο παράδειγμα πάρε εκείνο τον κακούργο που τον εσταύρωσαν δίπλα στο Χριστό τι άκουσε τι άκουσε λυστή ήτανε ληστής ήτανε κακούργος, δολοφόνος δεν είχε αφήσει ό, όρθιο τίποτα βλάστημος, παλιάνθρωπος, πόρνος, διεφθαρμένος σκότωνε, λιστε τα πάντα Ποιο το φανταζότανε εκεί επάνω στο σταυρό στο σταυρό Ομολόγησε την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ομολόγησε δεύτερον την αφιότητα τη δική Του. Και τι Του είπα είσαι ο πρώτος που θα μπούμε μαζί στον παράδεισο. Κατάπια τη γλώσσα σου τώρα. Κατάπια τη γλώσσα σου τώρα. <κυρί> τη γλωσσούλα σου που ξέρει να καταδικάζει όλους του άλλους και να θεώνει τον εαυτό σου. Αυτά είπαμε προχτέ, την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο. Και τώρα συνεχίζουμε, συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο, τον στίχο 7, ο οποίος είναι αρκετά μακροσκελής, εμείς θα τον κοιτάξουμε σιγά σιγά και όπου φτάσουμε. Διαμάζω. Πας ως αδελφών πτωχών μισή και φιλίας μακράνεστε Για το θέμα αυτό μας μίλησε λίγο πιο πριν Πριν από δύο τρία μαθήματα θα το θυμάστε υποθέτω Μας μίλησε για αυτή τη φιλία Την ψευτοφιλία που έχει ο κόσμος Βλέπεις έναν πλούσιο με πολλά λεφτά μεγάλα αυτοκίνητα κότερα σπίτια, παλάτια και βλέπεις δίπλα του να τον συνοδεύουν 50 άτομα 60 άτομα, 100 άτομα φίλοι, λίστε ολόκληρες φίλοι Βλέπεις και ένα φτωχό που δεν έχει τον μοίρα, Και περνάει στον δρόμο και κανείς δεν του λέει καλημέρα. Κανείς δεν το χαιρετάει. Ακόμη και εκείνοι που το ξέρουνε, που το γνωρίζουνε, ντρεπότε να του μιλήσουνε. Ακόμη και τα παιδιά του και η γυναίκα του και εκείνοι διστάζουν. Τι συμβαίνει. Είναι η λεγόμενη λυκοφιλία, λυκοφιλία. Έχει δει του λύκου πώ πάνε, του λύκου, του έχει δει. Οι λύκοι αγαπιούνται μεταξύ τους. Αγαπιονται μέχρι πού, μέχρι να βρούνε το πρόβατο. Άμα το βρουν το πρόβατο, λησάξανε. Θα φαγωθούν μεταξύ τους ποιο θα πάρει το πρόβατο. Τους βλέπεις και φεύγουν ματωμένοι όλοι του ο ένας ο πιο, ο πιο δυνατός, εκείνος θα πάρει το πρόβατο. Έτσι είναι οι φιλίες των ανθρώπων, οι οικοφιλίες. Αγαπάνε ποιονε, το δυνατό, τον ισχυρό, τον πλούσιο, τον επιχειρηματία, τον γαλλονάρχη, αυτόν που έχει τα γαλόνια το κυβερνήτη, τον βουλευτή, τον υπουργό, τρέχουν κοντά του. Και περμένουν τι περμένουν. Το κέρδος. Το κέρδος περμένουν. Όλοι αυτοί, για αυτή την αγάπη τους, τη δίθεντη αγάπη, περμένουν την αποζημίωση. Περμένουν να πληρωθούν. <ΣΣ> Κάθονται εκεί, κάθονται, περμένουν. Όσο είναι βουλευτής, να το τσούρμο πίσω. Έπεσε, σταμάτησε, δεν είναι βουλευτής πλέον. Πάει, το ξέχασε και μάνα. Άρα, ο άνθρωπος, εν πολλής, δεν λέω πάντοτε, υπάρχουν και εξαιρέσεις, εν πολλής ποιους αγαπά. Με ποιου συντεριάζει, με ποιου κάνει τη φιλία του, με εκείνο που ξέρει ότι θα κερδίσει. Με εκείνο που ξέρει ότι θα αποζημιωθεί. σαγαπάω να με πληρώσει, σ' αγαπάω να κερδίσω, σ' αγαπάω για να διορίσω το παιδί μου, σαγαπάω για να μου βάλεις το παιδί μου σε μια θέση. Σ' αγαπάω. Να είδες εγώ, έρχομαι κοντά σου εγώ πάτε στη συγκεντρώσει εκεί κάτι γελία που ακούω μερικές φορές στη συγκεντρώση που μιλάνε αυτοί οι επιτίδοι, οι επιτίδοι, λαοπλάνοι πάνε μπροστά αυτά τα θύματα τα θύματα τους αυτοί που λένε ότι αγαπάνε πάνε μπροστά με σημεούλες και τον ρωτάνε λέει μετά εμένα με είδε λέει μου να μπροστά σου, με είδες κούνα να δω και τη σημαία σου σ' αγαπάω Εδώ είναι τι λέει. Φοβερός λόγος γιατί μιλάει ο Χριστός. Μιλάει ο Κύριος. Ο οποίος όταν ήρθε εδώ ποιος αγάπησε και φτωχό ήταν ο ίδιος και ποιος αγάπησε τους φτωχούς αγάπης. Τους φτωχού και αμαρτωλούς αγάπησε Έτρεχε που έτρεχε ο Χριστός τη μάση Του κατηγόραγαν γι' αυτό οι μεγάλοι, οι δίθεν άγιοι, οι Γραμματίες και οι Φαρισαίοι τον κατηγοράγανε. Τι του το λέγανε, λέει πάει λέει, στα σπίτια των πορνών, πάει στα σπίτια των τελωνών. Τον κατηγοράγανε. Ο Κύριος πήγε κοντά στους φτωχού. Οι άνθρωποι οι φτωχοί τον αγάπησαν. Οι αμαρτωλοί οι παίγητες. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν στολή γιωμήρα. Αυτοί οι οποίοι είχαν να ταΐσουν παιδιά. Και δεν έβρισκαν φαΐ να τα ταΐσουν. Επίγαινα κοντά στο Χριστό. Τι λέει λοιπόν το αυσευδέστατο στόμα του Κυρίου. Εκείνος λέει που μισεί το φτωχό αδελφό. Δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη. Μη μου λες αγάπα στα παιδιά σου. Μη μου το λε αυτό. Αυτό να σου πω κάτι. Ένστικτο είναι στο κάτω-κάτω. Και η γάτα αγαπά τα γατιά τη. Και η σκύλα αγαπά τα σκυλιά τη. Και όλα τα ζώα. Μα όλα τα ζώα του ζωολογικού βασιλείου. Και όλα τα πτηνά. Και όλα τα θαλάσσια όντα. Το παιδί του το περιθάλπουν. Το αγαπάνε. Μη μου λε αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Είναι φυσιολογική αυτή η αγάπη ούτε κόπο κάνεις ούτε κουράζεσαι ούτε εξοδεύεις το παιδί σου είναι το, παιδί, το αίμα σου είναι το φτωχό τον αγαπάς αυτό το φτωχούλι που κάθεται εκεί στο δρόμο στη γωνία στην Κορίνθου στην Αγίου Νικολάου αυτό το ξένο που έχει έρθει εδώ πέρα πως το λέει, τον Αυγανό και τον άλλο το γκούρδο και τον άλλο δεν ξέρω από πού είναι που έρχεται και σου απλόγεται τη χούφτα του και σου λέει πόσο βγάζεις του δίνεις ή κάνεις πως δεν τον είδες, ή περνάς εστω βιαστικά ή ακόμα χειρότερα γυρίζει και τον βρίζεις ή θυμώνεις αγριέψανε, τους είδες αγριέψανε Αγρίεψανε. Θα βγάλουν πιστόλια μαχαίρια σε λίγο καιρό. Θυμηθείτε το, θα σκοτώνουν μέσα στο δρόμο, δεν τους νοιάζει τίποτα. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί. Γιατί δεν τους αγαπήσαμε. Γι' αυτό. Νομίζεις ότι ο Χριστός είναι ρατσιστής, Νομίζεις ότι ο Χριστός είπε να αγαπάς μόνο τους Έλληνες. Κακός κατά τη γνώμη μου. Κακός. Κάκιστα κατά τη γνώμη μου. Μας τους έφεραν εδώ. Μας, συμφωνώ. Δεν πρέπει να φάει αυτός. Δεν πρέπει να σκεπαστεί αυτός. Δεν πρέπει να ξεδιψάσει αυτός. Δεν πρέπει να ένα ποτήρι νερό. Δεν έχει αυτός βιολογικές ανάγκες Κακός το επαναλαμβάνω Κάκιστα Κάποιοι επιτίδοι Κάποιοι ξέρω εγώ για όλους, για όλους λόγους Βρωμερούς λόγους Μας τους έφεραν Μας τους έφεραν Τους φόρτωσαν εδώ στην Ελλάδα Τι πρέπει αυτόν Αν του δώσω μια κλωτσιά Να πάει παραπέρα Να τον βλέπω και να τον υβρίζω Γέλα λίγο στη θέση του για έμπα λίγο, λίγο στην εθνικότητά του Πες ότι και εσύ πηγαίνει κάποτε τον παιδί σου Πάει στο εξωτερικό να βρει μια δουλειά Δεν βρίσκει Και κάνετε να επαιτεί Να γυρεύει να ζητάει από εδώ από εκεί Θα σου άρεσε να του ρίχνει μια κλωτσιά Ο ένας και μια κλωτσιά ο άλλος Σας είπα κακώς κάκιστα Φαλός και δεν έπρεπε να τους κουβαλήσει εδώ. Για άλλους λόγους. Αλλά θα φας εσύ, εκείνος δεν θα φάει. Εκείνος δεν είναι φτωχός. Εκείνος δεν πεινάει. Τι λέει, για διάβασε, για εκεί, στο βιβλίο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοδέου. Για διάβασε να δεις. Για διάβασε να δεις. Που δεν μιλάει μόνο για του Έλληνε, Δεν μιλάει μόνο για τους ομοπάτριδες σου. Δεν μιλάει μόνο για, για, για, για, για αυτού. Μιλάει για τους ξένους. Σε πλησία σε λέει άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό? Ο Αυγανός είναι. Δεν πιστεύει στο Θεό. Και σου ζητάει τι θα του πεις, τι θα του πεις λέει. Πήγαινε και ο Θεός θα σε ταΐσει. Τον κοροϊδεύεις δηλαδή. Εκείνος δεν περιμένει την ευχή σου. Εκείνος περιμένει τον βολό σου. Εκείνος περιμένει αν θέλεις το ένα ευρώ, το μισό ευρώ μισό ευρώ δικό σου μισό ευρώ του άλλου που θα περάσει μισό ευρώ του άλλου θα φτιάξει, θα πάρει ένα σάντουιτς να φάει το μεσημέρι δικαίωμα στη ζωή έχεις μόνο εσύ μόνο τα παιδιά σου μόνο τα εγγόνια σου οι άλλοι δεν έχουνε που είναι η αγάπη σου μεθαύριο Ξέρετε η Μεθαύρωσα στόμα και προηγμένως Φτωχή Φτωχή πνευματικά θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο Φτωχή Θα έχει να καμαρώσει για τίποτα Στο δικαστήριο Πείτε μου θα έχετε, έχετε μούτρα Εσείς εγώ δεν έχω Εγώ δεν έχω ντρέπουμε που το λέω κιόλα. Εσείς θα έχετε μούτρα να σηκώσετε μπροστά στον Κύριο Και να του πεις κύριε εγώ ήμουν καλός Να το πεις Και μόνο που το σκέφτομαι ανατριχ τι να του πεις, έλεος κύριε αγάπη Αγάπη δείξε μου αγάπη Μάλιστα, θα σου δείξω αγάπη Εσύ έδειξες αγάπη Σε ρωτώ. Σε δύο τρεις Κυριακές Την άλλη Κυριακή είναι το, το τριώδιο ξέρετε Την άλλη Κυριακή έχουμε τριώδιο Την άλλη Κυριακή Μετά από δύο τρεις Κυριακές Λοιπόν έχουμε την Κυριακή τη μελούσης κρίσεως Τον απόκρεο που λέγεται και σε ρωτώ και σε ρωτώ και να με απαντήσει σα παρακαλώ τι λέει ο Κύριος όταν λέει επίνασα και ού και το κατέμει φαγή Εδίψισα και ού και που είναι ο Χριστός και δεν τον ποτίσαμε και δεν τον ταΐσαμε και δεν τον δίσαμε και δεν τον επισκεφτήκαμε στις φυλακές πού, πού είναι ο Χριστός στο πρόσωπο του Αφγανού είναι ο Χριστός Στο πρόσωπο του Αλογαπού είναι ο Χριστός που τον βλέπεις και τον κλοτσάς Στο πρόσωπο του Φτωχού είναι ο Χριστός Στο πρόσωπο της Ζητιάνου που κάθεται στον δρόμο και επαιτείνει ο Χριστός, στο πρόσωπο της γήφτης που τη λέμε έτσι περιφρονητικά που έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει μια βοήθεια μα θα μου πει, να ανοίξω την πόρτα μου και να την βάλω Όχι, όχι, είναι επικίνδυνη πολύ από αυτούς, σίγουρα αλλά το να κατέβεις ή να βγεις στο μπαλκονάκι σου και να τις ρίξεις ένα ευρώ δεν χάθηκε ο κόσμος. Μα δεν έχουμε. Δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις. Δεν τα βάλουμε κάτω. Εμένα μη μου λες ψέματα. Γιατί τους λογαριασμού σου και τα λεφτά σου και το μισθό σου και τη συνταξή σου τα ξέρει ο Κύριος. Δεν έχει δεν έχεις, δεν έχεις δεν έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις έτσι, δεν έχεις! Δεν έχεις, αν σου ζητήσει το παιδί σου έχεις, αν σου ζητήσει το παιδί σου που τα βρήκες και του τα και δεν του δώσεις ένα ευρώ, δεν του δώσες δύο δεν του δώσες πέντε δεν του δώσες δέκα, δεν του δωσεις είκοσι του δωσεις πενήντα, του εκατό Εκεί που τα βρήκες Α, το παιδί μου είναι άλλο, ε. Για το χριστιανό δεν υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Για το χριστιανό υπάρχουν αδελφοί. Γιατί όλοι οι αδελφοί μου, ξέρεις, είμαστε παιδιά του Θεού. Και ημένα ορθόδοξοι είμαστε γεννημένοι από την ίδια μήτρα που λέγεται Αγία Κολυμβήτρα. Για τους άλλους όμως η Αγία Γραφή μας συνιστά και εκείνους θα τους βλέπει σαν αδέρφια σου ειδικά στην ελεημοσύνη. Τον μισείς το φτωχό. Ως φτωχός θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Άπορος Θυμάσαι εκείνη την παραβολή, εκείνη την παραβολή που, που ο Κύριος λέει, λέει λέει, σε ένα δείπνο λέει που έκανε και είχε καλέσει πολλούς τρανούς, τρανούς, δεν πήγε κανείς. Άλλος έλεγε ότι έχω να, βοηθώ, να, να, να, να δοκιμάσω τα βόδια μου να πάω να καλλιεργήσω το χωράφι μου. Άλλος έλεγε ότι αγόρασα ένα και θέλω να πάω το έλεγε παντρεύστηκαν, ξέρω εγώ έλεγαν, ο καθένα τα δικά του και θύμωσε λέει ο Κύριος και έστειλε και μαζέψανε όλους τους ανάπηρους τους τοχούς, όλους αυτούς που καθόταν στα πεζοδρόμια στους δρόμους εκείνη την ώρα τους σάστεγους, όλους αυτούς που κοιμόταν στα παγκάκια να το πούμε έτσι απλά να καταλάβουμε τους μαζέψανε στο σπίτι ποιοι είναι αυτοί όλοι ξέρεις ποιοι είναι εμείς είμαστε Και πήγε λέει κι ένας πήγε κι ένας που δεν είχε ένδυμα γάμου. Όλοι οι άλλοι προλάβαν και τι θήκανε. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι οι άλλοι προλάβαν και τι θήκανε. Τι σημαίνει αυτό. Την ώρα που τους κάλεσε ο αφέντης από αγάπη έτρεξαν και αυτοί και δώσανε αγάπη. Το ένδημα αγάμου είναι η αγάπη την αγάπη θα σου ζητήσει ο Κύριος μπαίνοντας στο παλάτι του ένας όμως δεν ντύθηκε δεν τύθηκε, λέει και όταν μπήκε μέσα στο παλάτι έλα εδώ του λέει έλα εδώ, εσύ, εσύ. πως μπήκες μέσα στο παλάτι μου και δεν έχεις ενδημα αγάμου πως μπήκες μέσα στο παλάτι μου και δεν έχεις αγάπη πως μπήκες στο παλάτι μου και λέει εκείνος εφημώθη το βούλωσε το στόμα του δηλαδή αυτό που θα πάθουμε όλοι μας γιατί όταν και εσύ θα κληθείς από τον Κύριο ως παραπεταμένος γιατί έτσι υπήρξαμε σε αυτή τη ζωή δεν κάναμε τίποτα καλό του δρόμου είμαστε αλυτάκια είμαστε του δρόμου από πλευράς πνευματική αλύτες είμαστε κι άντε ο Κύριος θα σου κάνει τη χάρη και θα σου πει έλα εδώ ρε έλα σε θέλω στο τραπέζι μου έλα πάει Η μεγάλη με προδώσαν εσά σα θέλω ελάτε εδώ γυφτόπλα ελάτε πως θα του παρουσιαστείς χωρίς αγάπη σου δείχνει αγάπη εκείνος η δικιά σου αγάπη και τότε λέει θα μας βουλώσει το στόμα το δεν μπορεί τι να του τι να του μετά τι να του πεις τι να του, τι να του, πεις, τι να του δεν άκουσες κηρύγματα δεν ήρθες εδώ στο κηρύγματα δεν άκουσες πας ο αδελφών πτωχών μισών μισή και φιλίας μακράν Ήρθε ο Κύριος εδώ στη γη για να σου δείξει τι σημαίνει αγάπη. Και θυμάσαι τι είπε. Ε, θυμάσαι. Λέει δεν θέλω εγώ εμπορική αγάπη. Ποια είναι η εμπορική αγάπη. Ποια είναι. Δώσ' μου να σου δώσω. Μ' αγαπάς. Αν αγαπάω. Δεν μαγαπάς αγαπάς δεν αγαπάω. Εμπορική αγάπη. Αγοραπολισία. Μου δίνεις για να σου δώσω. Ο κύριο μα εδίδαξε την αγάπη εκείνη η οποία απαιτεί θυσία. Θα αγαπήσεις το φτωχό που δεν έχει να σου δώσει. Υπήρχε ένα παππούλης παλιά στην Αθήνα και υπάρχει και τώρα και τώρα και τώρα και τώρα και τώρα και τώρα μου ήρθε στο μυαλό που έχει ανοίξει, έχει ανοίξει σπίτι των φτωχών τεράστιο. Τον δείχνει πολλές φορές τηλεόραση, θα τον έχετε δει. Έχει μαζέψει αλλοδαπού. Μην τον κατηγοράτε, μην τον κατηγοράτε. Έχει μαζέψει αλλοδαπού, έχει μαζέψει Αφγανού, έχει, έχει μαζέψει Έχουμε, έχει μαζέψει κόσμο και κοσμάκι. Εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι πάνε και τρώνε από τα χέρια του. Υπήρχε και παλιά ένας. Εκεί στην Αθήνα τον γνώρισα και τι μας έλεγε πολλές φορές εγώ λέει δεν ταΐζω τους πλούσιους γιατί ο πλούσιος θα με καλέσει στο σπίτι του να μου κάνει και εκείνος τραπέζι και να μου πει μετά ότι ξόφλησε εγώ ταΐζω το Χριστό του στοχούς ταΐζω το Χριστό για να μου χρωστάει ο Χριστός την άλλη ζωή Τ' ακούς? φιλοσοφία Φιλοσοφία Αγίου Ο Κύριος μας δίδαξε την αγάπη προς το φτωχό Μας δίδαξε την αγάπη προς τον ασήματο Μας δίδαξε την αγάπη προς τον εχθρό μας Εκείνον που σε μισεί που σε κατηγορεί που σε συκοφαντεί που σε υβρίζει, που δεν θέλει να σε ειδεί. Είδε τι λέει ο Παστωρός Παύλος, το στόμα του Κυρίου. Τι λέει ο Παστωρός Παύλος. Εάν λέει σε μισή ο εχθρό σου, ψώμιζε αυτόν. Σε μισή, εσύ δώσ' του ψωμί να φάει. Τα ακούς. Εάν σε μισή λέει ο εχθρό σου, εσύ ψώμιζε αυτόν ψωμίζω, ψωμίζω, σημαίνει ταΐζω, το φτωχοδίνο ψωμί να φάει. Πας ω αδερφόν πτωχόν μισή και φιλίας μακράνεστα. Τον πλούσιο τον αγαπάς για τα γαλόνια του, τον πλούσιο τον αγαπάς για τα λεφτά του, τον πλούσιο τον αγαπάς για την περιμένης κέρδος, τον αγαπάς ωφελημιστικά. Δεν μετράει αυτή η αγάπη, Αγάπη ο Κύριος θέλει να δείξεις σε εκείνων που δεν περιμένει σκέρδος, να δείξεις εκείνων που την έχει ανάγκη πραγματικά, Αγάπη να δείξεις εκείνων, που πραγματικά περιμένει από σένα, περιμένει, περιμένει, Εκείνον που στέκει έξω από την εκκλησία, εκείνον που έχει ανάγκη, εκείνων που ξέρεις, ότι ποτέ δεν θα σου ανταποδώσει αυτό που, σου έκανε, που το έκανες γιατί δεν μπορεί να σου το ανταποδώσει <Και> Στα δέκα λεπτά που μας μένουν θέλω να τρέξω λίγο ακόμα το στίχο αυτόν. βλέπετε τώρα όχι δύο, ούτε ένα δεν προλαβαίνουν να κάνουμε. Σας είπα είναι λίγο μεγάλος αυτός ο επτά και γι' αυτό θα προχωρήσω λίγο ακόμα και θα σταματήσουμε αναγκαστικά διότι η ώρα μας θα, θα, μας, θα μας προδώσει Έννοια αγαθή Της ειδώσιν αυτήν εγκοιή ανήρδε φρόνιμος ευρύσει αυτήν <Κι> τι με κοιτάτε δεν καταλάβατε εδώ ο Κύριος μας κάνει μία διευκρίνηση και μας διευκρινίζει κάτι για το οποίο πολλές φορές οι άνθρωποι εκδιλώνουμε παράπονα προς το Θεό Και πολλέ φορέ λε, λε, γιατί εκείνο ο άνθρωπο ο Θεό του δίνει, του δίνει, του δίνει, του δίνει. Γιατί στον άλλον δεν του δίνει. Έτσι δεν λε. Άρα ο Θεό είναι άδικο. Ο Θεό σε όλου δίνει. Αλλά κερδίζει. Αυτός που θέλει. Κερδίζει όποιος θέλει. Με άλλα λόγια, κερδίζει όποιος αγαπήσει τον Θεό. Αυτό είπε ο στίχο. Παραπλησίως αυτό λέει και θα το δείτε. Ξαναδιαβάζω. ένια αγαθή της αυτήν είναι αυτήν εγγυή ήρθε φρόνιμος ευρύσει αυτήν δηλαδή ο καλός λογισμός λέει η καλή σκέψη το καλό κέρδος πάει σε εκείνον που το αντιλαμβάνεται ένιε αγαθή της ειδώσυν αυτήν εγγυή. Η καλή σκέψη, ο αγαθός λογισμός, το Άγιο Κέρδος πλησιάζει, εγγυή αυτόν που το αντιλαμβάνεται και το κερδίσει. Παράδειγμα θα σας πω, ένα παράδειγμα. Πόσοι ήταν οι μαθητές του Χριστού, παρακαλώ, παρακαλώ, ξέρετε, ξέρετε πώς ήταν οι μαθητές του Χριστού, δώδεκα, <laughs> μάλιστα, λοιπόν. ο Κύριος υπήρξε άδικος, βλαστημία, σα ρωτώ, υπήρξε άδικος ο Κύριος, όχι, όχι. και όμως, μεταξύ των δώδεκα υπήρξε και ένας Ιούδας, Σε ρωτώ. Υπάρχει ένα ωραιότατο ύμνο εκεί τη μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που πάμε στα 12 Ευαγγέλια. Υπάρχει ένα ωραιότατο ύμνο που αναρωτιέται και ρωτάει και ρωτάει ο ύμνοδο Ρωτάει τον Ιούδα και του λέει Ρε Ιούδα, γέλα εδώ, γέλα εδώ ρε Ιούδα. Πε μου τι παράπονο έχει από τον Χριστό, Μήπω του λέει Σε ξεχώρισε ποτέ από του 12. Μήπω, μήπω, μήπω, μήπω το ρωτάει ένα φοβερό πράγμα. Μήπως του λέει σε σου ο Κύριος την ικανότητα να κάνει θαύματα. Τι είπες παπά. Ναι. Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Ο Ιούδας έκανε θαύματα όσο ήταν ο Χριστός, Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Ο Ιούδας. Μάλιστα ο Ιούδας. Γιατί τελικώς κολάστηκε. Γιατί τελικώς έφυγε από τους 12 και έγινε ο προδότης. Γιατί, γιατί, για το χρήμα, ναι, για το χρήμα, για το χρήμα, αλλά γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί, ξέρεις γιατί, γιατί δεν αγάπησε εκείνα τα άγια λόγια που έλεγε ο Κύριος όταν εδίδασκε. Το λέει πάλι άλλο ύμνος της Μεγάλης Τατάρτης. Ο τρόπος σου λέει δολιότητος γέμει με Ιούδα. Γιατί αφού λέει σου φιλάργυρος. Γιατί πλησίαζες αυτόν που μιλούσε περί Τι το περιπτω, τι το περιπτοχίας διδάσκοντι Τι θέλεις κοντά σε αυτόν. Ο κύριο δεν επένεσε ποτέ του πλούσιου. Ο Κύριος δεν μίλησε ποτέ για τα πολλά λεφτά. Αντίθετα, ο Κύριος εμιλούσε για τους φτωχού. Εμιλούσε για τη φιλοπτωχία Να αγαπούμε τους φτωχού. Γιατί, γιατί η Ουδα, γιατί η Ουδα, γιατί. Άρα δεν φταίει ο Χριστός Και δεν σου πούμε και κάτι άλλο μέσα στους 12 υπήρξε είπαμε ο Ιούδας, ο ένας, ο αρνητής υπήρξε κι άλλος ένας ο οποίος και ονομάζεται παρακαλώ παρακαλώ, ονομάζεται, ονομάζεται παρακαλώ ηγαπημένος όχι, δεν είναι ο Πέτρος ο Ιωάννης τι σημαίνει ηγαπημένος τι σημαίνει ηγαπημένος είχε ο Χριστός ιδιαίτερε αγάπες όχι αγάπησε ο Κύριος άλλους περισσότερο και άλλους ο λιγότερο όχι ο Κύριος είκανε, έκανε ξεχώριζε τους μαθητές του όχι ο Κύριος όλους που αγάπησε με το ίδιο και με την ίδια αγάπη ακόμα και τους Φαρισαίους και τους γραμματίς και τους φαρισαίους τους εχθρούς του, τους αγάπησε όσο και την υπεραγία Θεοτόκο. Γιατί λέγεται γιατί όμω. όμως; Γιατί αγάπησε τον Κύριο σαν Ακριβώς. Αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο και οποιος αγαπάει περισσότερο τον Κύριο αρχίζει και αισθάνεται να τραβάει από τον Θεό χάρη ο Κύριος δίνει τη χάρη του σε όλους αλλά για να το πω απλά πας στο πηγάδι να μαζέψεις νερό αν πας με ένα κατσαρόλι θα πάρεις ένα κατσαρόλι αν πας με μια βαρέλα θα πάρεις μια βαρέλα γι' αυτό λέγεται αγαπημένος γιατί ο ίδιος ένιωθε τον εαυτόν του αγαπημένο γιατί όποτε πλησίαζε τον Χριστό έπαιρνε βαρέλες ολόκληρε από χάρη Θεού γιατί ο ίδιος αγαπούσε τον Θεό δεν αδίκησε ο Κύριος κανέναν απλά αυτός είχε μεγαλύτερο δοχείο, ήταν πιο έξυπνος και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει ένα, ένα, ένα, ένα χαρακτηριστικό στο ηγαπημένος ποιο είναι το χαρακτηριστικό ότι το ηγαπημένος το λέει μόνο αυτό. Αν κοιτάξετε, αν διαβάζετε, δεν Διαβάζετε τι να σα κάνω εγώ. Εμένα το λαρίκι με έχει βραχνιάσει, η γλώσσα με έχει βγάλει μαλλί, αλλά δεν διαβάζετε. Τι να κάνω, δεν ξέρω εγώ. Διαβάστε λοιπόν τα Ευαγγέλια και θα δείτε ότι ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκο, ούτε ο Λουκά αναφέρουν για τον Ιωάννη ότι είναι ο αγαπημένο. Ο μόνο που το αναφέρει είναι ο ίδιο ο Ιωάννη γιατί εκείνο ένιωθε αυτό το πλούτο τη αγάπη ένιωθε ότι τον αγαπούσε ο Κύριος περισσότερο αλλά λάθος εκτίμηση αυτός αγαπούσε περισσότερο τον Κύριο και όποιος πλησιάζει περισσότερο τον Κύριο παίρνει όλο και περισσότερη χάρη από αυτόν και συνεπώς είναι πιο πλούσιος από τους άλλους έτσι είναι και εδώ ένιω αγαθή της ειδώσιν αυτήν εγγύη τον καλό λογισμό, την καλή έννοια, την πολλή αγάπη, τη χάρη του Θεού θα την πάρει ποιος, εκείνος που τη ζητάει, που τη θέλει. Άμα θες, εκκλησίασε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν στερεί κανέναν. Όταν βαρύει η καμπάνα, βαρύει για όλους. Δεν βαρύει μόνο για τους πελάτες της εκκλησίας που λένε κάποιοι βλάστιμοι. Δεν, δεν έχει η εκκλησία, δεν έχει η μαγαζί η εκκλησία. Δεν είναι, έχει η η εκκλησία. όλου τους θέλει η εκκλησία αλλά ποιος θα κερδίσει εκείνος που θα πάρει εκείνος που βαριέται εκείνος που κάθεται και κοιμάται εκείνος που δεν τον ενδιαφέρει εκείνος που γράφει στα παλιά του τα παπούτσα. και την καμπάνα και τη φωνή του ιερέως και τη φωνή του ιεροκήρυκα και τα κηρύγματα και όλα αυτός δεν πρόκειται να κερδίσει γίνεται κήρυγμα εδώ δεν γίνεται κήρυγμα Ποιο κερδίζει απαγορέψαμε σε κανένα να μπει εδώ μέσα εσείς πως μπήκατε, Κάποια στιγμή ενημερώθηκε, έμαθε ότι εδώ γίνεται κύριμα και άνοιξε την πόρτα. Δεν σε πείραξε κανεί, σα ίσα με αγάπη σε υποδεχτήκαμε και σε θέλουμε. Και να άρχεσαι. Αλλά πε εγώ φταίω. Εάν ο γείτονα απέναντι που κάθεται στο κρεβάτι του δεν ήρθε από εδώ, εγώ φταίω. Ο ίδιο φταίει. Εσύ θέλει, έβρε τη βαρέλα σου να σου γεμίσει χάρη Θεού και θα φύγεις από εδώ και γιωμάτος με τα διδαγματά σου, με τη διδασκαλία και θα είσαι και, και, και φίλιμένος. Εκείνο. δίπλα περνάει το νερό όπως το έχω πει και άλλη φορά δίπλα στο σπίτι του περνάει το γάργαρο και εκείνο πίνει από τον βούρκο της τηλεόρασης το φταί, ποιος το φταίει, ποιος το φταίει, εγώ το φταίω δεν η αγαπή έννοια το κέρδος, το ευλογημένο πάει σε εκείνον που το θέλει σε εκείνον που το επιζητεί. Και σας χαίρομαι που είστε εκείνοι που επιζητείτε το έλεος και την αγάπη και την ωφέλεια του κηρύγωτος που έρχεστε εδώ. Και γι' αυτό λέει παρακάτω, αν ήρθος φρόνιμος ευρύσει αυτήν. Ο μυαλωμένο άνθρωπος, ο μυαλωμένο άνθρωπος, εκείνος που έχει φωτισμένο μυαλό με τη χάρη του Θεού, εκείνος θα κερδίσει, θα κερδίσει. Θα κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, θα την κερδίσει οπωσδήποτε. Γιατί Γιατί εκείνος αγάπησε τον Θεό. Εκείνος αγάπησε τον Λόγο του Θεού. Εκείνος μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Εκείνος έμεινε μέσα στην Εκκλησία και θα μένει στην Εκκλησία γιατί έχει τη βαρέλα του πάντα γεμάτη και η βαρέλα του δεν πρόκειται να αδειάζει ποτέ. Ο ανόητος είναι εκείνος που νομίζει Νομίζει, ο ταλέπορος νομίζει, ότι το κέρδο το έχει ο κόσμο. Τράβα στον κόσμο, τράβα να δω τι θα σου δώσει ο κόσμο. Άρα για πυλαλάτε τώρα κάτω, για πιλαλάτε κάτω στα καρναβάλια, να δω τι θα πάτε, τι θα φάτε κάτω από τα καρναβάλια. Για πηγαίνετε κάτω. Για πηγαίνετε να δω. <συσχε> Μόνο κούραση, τι, τι, τι, τι λέτε μωρέ. Τι <συσχε> <συσχε> λέτε μωρέ. Τι λέτε μωρέ. Τι λέτε Κούραση. Ποια κούραση, μωρέ. Θάνατος τη ψυχή, μωρέ θάνατος της ψυχής παρέα με τους δαίμονες θα σε μεθάπτυ αν θέλουμε αδελφοί μου ας αγαπήσουμε το λόγο του Θεού ας πλησιάσουμε τον Κύριο με όλη μας την όρεξη, την αγαθή μας όρεξη και ο Κύριος δεν πρόκειται να μας θερήσει ποτέ το πρωί, το μεσημέρι τώρα πριν είχα πάει σε μια κηδεία και γυρνούσα με έφερνε ένα πνευματικό παιδί μου. Και εκεί που συζητούσαμε μου λέει «Αχ, παππούλη, θα κερδίσω, θα σωθούμε, θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού». Το απήντησα και το πιστεύω αυτό. Κανείς δεν είναι άξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Σίγουρο είναι αυτό. Του λέω όμως «Θα σωθείς κι εσύ κι εγώ». Θα σωθεί και ναι. Γιατί θα σωθούμε. Γιατί εμείς θέλουμε να σωθούμε. πασχίζουμε να σωθούμε. Ψάχνουμε να σωθούμε, Ξομολογόμαστε για να σωθούμε. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε. Πάμε στο Κύριγμα για να σωθούμε. Πάμε στον Ιερέα για να σωθούμε. Κάνουμε μυστήρια για να σωθούμε. Θα σωθούμε λοιπόν. Άξιοι μπορεί να μην είμαστε. Αλλά ο Θεός θα δει αυτή τη θέληση. Ότι θέλω, κύριε, να σωθώ. Κάνω εκείνο που μπορώ. Βρωμιέ, βρωμιέ, ό,τι πες το Δεν κάνω τίποτα καλό. Αλλά θα σωθώ. Θα σωθώ γιατί το θέλω να σωθώ θα σωθώ γιατί το ψάχνω να σωθώ θα σωθείς ναι θα σωθείς δεν θα σωθεί εκείνος που περνάει απόξω και γελάει και κοροϊδεύει εκείνος που υβρίζει τα θεία δεν θα σωθεί όχι δεν θα σωθεί όσο συνεχίσει βεβαίω να είναι σε αυτήν την κατάσταση αν με μετανοήσει θα σωθεί τελειώνω λοιπόν εδώ αδερφοί μου ο στίχος δεν έχει τελειώσει ακόμα στη μέση είμαστε περίπου και πρώτα ο Θεός αν θέλει ο Θεός την ερχομένη, την ερχομένη, θα τον τελειώσουμε, θα τον τελειώσουμε. Γιατί τώρα η ώρα ήδη σα έχω πάρει και πέντε λεπτά. Λοιπόν, ο Θεό είναι μαζί σας, την ερχομένη και πάλι εδώ.